Το περασμένο Σάββατο, ομιλήσαμε εδώ, για δύο θέματα. Πρώτον μεν, ομιλήσαμε μιλήσαμε, διά το εσχρόλ φαινόμενον, αυτού του βολευτού της αριστεράς που Αθεού και απίστου, ο οποίος ένεκα της δικής μας ατραγνίας και ένεκα της δικής μας και συλλεπερίσνω θρόνοτος. προεύει εις το ανήκουστον έγκλημα να βλασφημεί καπιλικότατα, το Παναγκύρα των πρόσωπων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ομιλήσαμε και καταδικάσαμε αυτό το εστρό φαινόμενο Αυτό το βένιγμα της ερημόσεως θα μπορούσα να το πω σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας αυτό είναι ο οποίο έπραξε κάτι το οποίο δεν τόλμησε να κάνει ποτέ ούτε καν και αυτός ο διάβολος. διότι ναι μεν έργον του διαβόλου είναι ο πόλεμο κατά του έργου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και κατά των παδών Του αλλά ουδέποτε διανοήθη ο διάβολος και θα διανοηθεί να βλασφημίσει το όνομα του Κυρίου ή της υπεραγίας Δεωτόκου ή των Αγίων διότι έχει γνώση ο διάβολος, διότι έχει πάθει ο διάβολος από τον Χριστόν και από την δύναμη του Χριστού. Και επομένως θα ήταν τρέλα για τον διάβολο να βλασφημίσει τον Χριστό. Αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν το θλιβερό υποκείμενο που δυστυχώ η αθλειώθηκα η δική μας των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος των βάλανε βουλευτή για να αγωμιζά και να τρώει εκατομμύρια από τις τσέπε του ελληνικού λαού αυτό το θλιβερό υποκείμενο τόλμησε να βλασφημήσει τον Χριστό και μπορεί ακόμα να μην ακούστηκε φωνή διαμαρτυρίας αλλά εμείς εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι βαρύ το χρέος επάνω μου άλλωστε είναι και μέσα στις υποσχέσεις μου ως κληρικού της Ορθοδόφης Εκκλησίας να υπερασπίζομαι επαντίον τρόπο και με όλες μου τις δυνάμεις το Πανακύρα των Πρόσωπων του Κυρίου Ιβώνη του Χριστού του αγαπητού μας και λατρευτού μας Θεού. Και αφού ομιλήσαμε καταρχάς δια αυτή την αυθλειότητα η οποία συνέβη στα ημέρες μας στη συνέχεια ομιλήσαμε για το αμάρτημα της αργολογίας το οποίο μεν είναι πράγματι μικρό το είπαμε και δεν το λέμε μόνο εμείς σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου και ο κύριο αποδέχεται την μικρότητα του αμαρτήματος αυτού <Κι> πριν όμως μας αρκούν κάποια άλλα λόγια του Κυρίου και με βάση αυτά τα λόγια θα πρέπει να πορευόμεθα και ποια είναι αυτά τα λόγια ότι αν γι' αυτό το αμάρτημα το μικρό αμάρτημα το ανεπαίσθητον αμάρτημα το οποίον πιστεύω ότι ουδέποτε και κανεί δεν κατεδέχθη να πάει να το εξομολογηθεί διότι το θεωρεί παρονυχίδα ή ακόμη και ανύπαρκτον αν γι' αυτό το αμάρτημα θα δώσουμε λόγο στον Θεόν αδελπί μου αν για αυτό το αμάρτημα όπως μας βεβαιεί ο Κύριος Μόνη Ιησούς Χριστός θα αποδώσουμε λόγων ενημέρωση, κρίσεως. Αντιλαμβάνεστε πόσων λόγων ενημέρωση ημέρα κρίσεως θα δώσουμε για όλα τα άλλα μεγαλύτερα αμαρτήματα τα οποία δυστυχώς πράττουμε καθημερινώς. Αναφέρθηκα σε αυτό το αμάρτημα για να δείξω επίσης ότι πόσο Χοντρικά τα βλέπουμε εμείς τα αμαρτήματα και με πόση ευκολία τα παρακάμπτωμε ειδικά όταν ευρισκόμεθα ενώπιον του εξομολόγου και θα έλεγα τα ξεχνούμε ή προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε αλλά και από την άλλη μεριά πόσον λεπτοκοσκίνισμα θα κάνει ο Κύριος κατά την ημέρα της Χρήσιος. Εμείς χονρικώς τα παρακάμπτωμε ο Κύριος λεπτομερό θα τα δικάσει. Και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα όταν πηγαίνουμε για εξομολόγηση πρώτον μεν <Και> να πηγαίνουμε πάντα αδελφοί μου προετοιμασμένοι. Όχι έτσι, όχι απροετοίμαστη, όχι επειδή πάει ο κόσμος ούλος, όχι επειδή ήρθε ο παπάς. Αλλά θα πρέπει να συναισθανόμεθα ότι η εξομολόγηση είναι το δεύτερον βαπτισμά μας. Η εξομολόγηση είναι η ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος του δίνεται η ευκαιρία να πληθεί, να καθαριστεί, να εξαγνιστεί ενώπιον του Θεού και αυτή την ευκαιρία να μην την αφήνουμε να περνάει ανεκμετάλλευτη. Όπως κατά την ώρα που πλένεις το κορμί σου, βάζεις όλες σου τις δυνατές προσπάθειες να το καθαρίσεις καλά, να μην προμάει, να μην δημιουργείς πλήξη στους ανθρώπους που σε περιβάλλουν έτσι και την ψυχή σου, κοίταξε να την περιποιείσαι με κάθε είδου φιλοτιμία ούτω ώστε να μη δημιουργεί πλήξη στους αγγέλους που θέλουν να σε περιβάλλουν. Διότι η αμαρτία δημιουργεί πόχα, πνευματική πόχα στους αγγέλους και σε όλες τις πνευματικές δυνάμεις που έχει επιτάξει ο Θεός να μας περιφρονούν σε αυτή τη ζωή. Κατά την ώρα λοιπόν της εξομολογήσεως να προσερχόμεθα προετοιμασμένοι. Αφενός μεν να έχουμε προσευχηθεί. Αφενός με να προσευχόμεθα ο Θεός να μας δώσει ένα μεγάλο δώρο. Τη συνέστηση των αμαρτιών μας. Μην πλησιάζει δια εξωμολόγησης. Να παρακαλείς τον Θεό να σου δώσει συνέστηση, να σου δώσει κατάνυξη, να σου δώσει δάκρυα, να σε κάνει να αισθανθείς τον πόνο της αμαρτίας. Διότι μόνο αν αισθανθείς τον πόνο της αμαρτίας θα αισθανθείς και την ανάγκη να τρέξεις στον των ιατρών δια να σου απαλλήνει αυτόν τον πόνο. Να παρακαλέσεις τον Θεό να σου ανοίξει τα ομάτα της διαννοίας σου, της ψυχής σου τα ώματα, να δεις μέσα στην ψυχή σου την ακαταστασία και τον βούρκο και την βρωμιά που υπάρχει. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, λόγω του εγωισμού μας, το έχω πει και άλλη φορά, θα μία ψυχική τυφλότητα, και δυστυχώ δεν βλέπουμε τίποτα γύρω μας. Και γι' αυτό το λέμε και στην εξομολόγηση. Παπούλι δεν έχω τίποτα. Η αλήθεια δεν είναι δεν έχει τίποτα. Η αλήθεια είναι δεν βλέπω τίποτα παπούλι. Έτσι πρέπει να λέμε. Παπούλι δεν βλέπω τίποτα. Παπούλι είμαι τυφλό. Παπούλι. Κάνε προσευχή ο Θεός να μου ανοίξει τα μάτια μου. Να δω τα χάλια μου παππούλοι. Θυμάστε τι έλεγε ο Άγιο Γρηγόριος ο Παλαμάς που σε μερικές Κυριακές τη Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα τον εορτάζει η Εκκλησία μας. Θυμάστε ποια ήταν η προσεφή του. Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισε το σκοτάδι της ψυχή μου φώτιζε το σκότος μου. <Κι> Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε το σκοτάδι της πτυχής μου. <Κι> Δώσε μου φως, γιατί δεν βλέπω, είμαι τυφλός. <Κι> και δυστυχώς οι εξομολογήσεις μας, οι εξομολογήσεις μας δείχνουν <Κι> <Κι> ότι είμαστε τυφλοί στην ψυχή και δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε τα χάλια μας, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος για τον οποίο σας ομίλησα δι' αυτό το μικρό αμάρτημα της αργολογίας για να δείτε ότι ο Θεός δεν κοιτάει μόνο τα μεγάλα όπως λένε ορισμένοι ανόητοι σκότωσα κανένανε ναι. μπάς και πόρνευσα, βλαστημάζω τον Χριστό όχι, δεν έχω τίποτα. Ποιο το είπε αυτό Ποιο το είπε αυτό. Διάρωτα το Θεό να δει με πόσα ασχολείται. Διάρωτα το Θεό να δει πόσα ψάχνει. Διάρωτα να δει το Θεό, πόσα κοιτάει ο Θεό. Και τότε θα δει αν έχει τίποτα. Τότε θα βρει και αργολογίε και πολυλογίε και κατακρίσει και ηρωνίε και αισχρολογίε και μομολογίε και κοτσοπολιά και ό,τι θε. Ό,τι θε να βρει. Όπω μου είπε κάποιο αδερφό, τα μαρτυρηματά μου συναρμολογούν ολόκληρο τηλεφωνικό κατάλογο. Και έτσι είναι. Αν πιάσουμε τα μαρτυρηματά μα, μέρα προ μέρα, ώρα προ ώρα, στιγμή προ στιγμή, τηλεφωνικό κατάλογο φτιάχνουμε. Ποιο μπορεί να κάτσει να μετρήσει πόσα ονόματα περιέχει ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Χιλιάδε ονόματα έτσι. Και οι αμαρτίες μας φτιάχνουν ένα τελείωτο κομπολόι αμαρτιών μεγάλων και μικρών οι οποίες αμαρ... αμαρτίες δεν αριθμούνται μόνον σε δεκάδες και εκατοντάδες, αλλά υπερβαίνουν και τις χιλιάδες. Σήμερα, από σήμερα μάλλον, <laughs> θα αρχίσουμε ένα νέο κύκλο μιλιών αγαπητοί μου αδελφοί και αδερφές Μην νομήσετε ότι σταματούμε να ασχολούμεθα με τα αμαρτήματα Με αμαρτήματα θα ασχολούμεθα Αλλά Αλλά με αμαρτήματα με κάποια συγκεκριμένης κατηγορίας. Επειδή πλησιάζει η μεγάλη εορτή του καρναβάλου, του βασιλιά της Πάτρας και της Ελλάδος και αρχίζουν τα όρια και αρχίζουν οι διασκεδάσεις, οι φορνικές διασκεδάσεις για αυτόν τον λόγο, θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επανάσταση, τη δική μας πολεμική μέσα από το φτωχικό μου κήρυγμα ενάντια σε αυτό το θεσμό, το σατανικό αποθεσμό, ο οποίος δυστυχώς κινδυνεύει να πλήξει την πάντα και θα την πλήψει τη Πάτρα, να το θυμάστε αυτό. Διότι τόσες φορνίες και τόσες μοιχείες και τόσα έσχη και τόσες μέθες και τόσα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται αυτές τις ημέρες μέσα στη πόλη των Πατρών δεν μπορούν να μείνουν ατιμόρυτα. Αλλά θα εξπάσει η οργή των ομαρτημάτων αυτών και θα καταπνίξουν την Πάτρα. Και όπως είπε κάποιος, ο αείγνιστος διδάσκαλό μας, ο οποίος είναι και ιδρυτής της εθνούσης αυτής και ο οποίος προεφίτευσε και πιστεύω απολύτως την προφητεία του, η Πάτρα θα πληρώσει ακριβά το τίμημα του καρναβάλου. Και θα έρθει η στιγμή, είπε, που θα δείτε ακροτήριο των οπλών. Φοβούμαι ότι θα πραγματοποιηθεί η προφητεία Του. Φοβούμαι ότι τα λόγια Του κάποια στιγμή θα λάβουν υπόσταση. <Κι> τα κηρύγματά μας λοιπόν από και μέχρι την εορτή τη σατανική αυτή εορκή του καρναβάλ θα είναι αμαρτήματα που έχουν σχέση με τον καρνάβαλο και με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και αυτό είναι η ελάχιστη μου, η ελάχιστή μου υποχρέωσης διότι έχω, πέρα από τα άλλα που έχω υποσχεθεί ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ακροατών των κηρυγμάτων μου είναι και αυτό ότι λόγο του ότι φέρω το όνομα του αγωνιστού και θύματο του καρναβάλου Αποστόλου Δημοθέου ο οποίος όπω είναι γνωστόν απέθανε μαρτυρικός στις καρναβαλικές εκδηλώσεις τη επέσου δεν θα πάρξω από το να είμαι δρυμής κατήγορος των καρναβαλικών αυτών και οργιωδών εκδηλώσεων. Δεν θα συμβιβαστώ ποτέ με όλα αυτά τα έσκι, τα οποία δημιουργεί η εορτή των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Και πρώτο αμάρτημα, το οποίον έχει άμεσον σχέση με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Πρώτον αμάρτημα, το οποίον δυστυχώ διαπράττουν και οι χριστιανοί, βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιμώνης Ιησού Χριστού και οι οποίοι έχουν ορκιστεί Κατά την ημέρα τη βαπτή αιώστον ότι αποτάσσομαι τον το, το, το, το Σατανά και πάση την πομπή αυτού διότι η πομπή του Σατανά είναι ο Καρνάβαλο το αμάρτημα λοιπόν το οποίο διαπράττουν και με το οποίο μα αντιμετωπίζουν εμά του πολεμούντες των Καρνάβαλων μα αντιμετωπίζουν με κάποια ηρωνία και με κάποια περιφρόνηση. Είναι το εξής αμάρτημα. Δεν είναι τίποτα αυτά. Να κοιτάξετε άλλα σοβαρότερα. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα, τα παιδάκια να παίζουν. Αφήστε τα παιδάκια να χαίρονται. Πριν προχωρήσω, Θα σα πω κάτι από τη Ρωσική ιστορία. Όπως είναι γνωστόν, στη Ρωσία για περισσότερα από 70 χρόνια εκυβέρνησε η μάστιγα του κομμουνισμού. Ξέρετε γιατί κυβέρνησε Κυβέρνησε Η μάστιγα του κομμουνισμού ήρθε σαν Μάστιγα Θεού Γιατί Γιατί ο λαός τότε Και κυρίως οι άρχοντες Είχαν αρχίσει να συμπεριφέρονται Με την ίδια θράνια που συμπεριφερόμεθα εμείς απέναντι του Καρναβάλου. Είχαν αποθρασινθεί. Είχαν αποθρασινθεί. Προέμπαιναν σε οργιώτιες εκδηλώσεις στα ανάτολα των Τζάρων. Εγίνονταν οργιώτιες εκδηλώσεις. Ο λαός είχε ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού. Υβρίζεται ο Θεός, τα θεία και τότε υπήρχε ένας Άγιος, Άγιος στη Μόσχα, το όνομά του Άγιος Ιωάννης, ο Επίσκοπος Κροστάδης, ο οποίος λέει παρίστανε το σαλό και περνούσε από τις αυλές των πλουσίων και τους έλεγε «Δεν τρεπόστε! Τι πράγματα είναι αυτά! Θα πει η οργή Θεού! Θα μα κάψει η οργή του Θεού!» Και το απαντούσαν λέει αυτοί γελώντες και κοροϊδεύοντες «Νιτσεβό» Τι σημαίνει «Νιτσεβό» «Νιτσεβό» στη ρωσική γλώσσα σημαίνει «Δεν είναι τίποτα αυτά! Ασχοληθείτε με τίποτα άλλο!» «Νιτσεβό! Άστα αυτά είναι μικρά αυτά!» Έτσι λοιπόν, αυτή δυστυχώ την τακτική του Νίτσεβο θα έρθω σήμερα στην αγάπη σα να την εκθέσω ω πρώτο αμάντημα που έχει άμεσον σχέση με τι καρναβαλικές εκδηλώσει. Καταρχά, ο νόμο του Θεού δεν <Λυκλή> είναι ένα νόμο <Λυκλή> τον οποίο αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφέ τον έγραψε χέρι ανθρώπινο. <Λυκλή> ο νόμο του Θεού είναι ακριβώς όπως το είπα νόνος Θεού. Και αν πιστεύεις αν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο μόνος τέλειος και ο μόνος αλάτιτος αυτός ο οποίος δεν κάνει λάθη. Αν το πιστεύεις τότε θα πρέπει να υποταχθεί στον τέλειο νόμο του. αν δεν το πιστεύεις τότε καλύτερα όπως το έχω πει φορά και με λένε αυστηρό και με λένε τρελό δεν είμαι ούτε αυστηρό είμαι ούτε τρελός είμαι αν δεν το πιστεύεις αυτό τότε πήγαινε καλύτερα κάτω στη δημαρχία και ζήτησε από τον δήμαρχο να διαγράψει το θρησκευμά σου μέσα από την ταυτότητά σου. Αποκήρυξε τον, πλαστικό, τον βαπτισμά σου και δήλωσε από τούτε και το εξής, ότι τουλάχιστον δεν είσαι ορθόδοξος. Διότι ορθόδοξος σημαίνει αυτός ο οποίος πιστεύει απολύτως και ακραδάντως στην τελειότητα του νόμου του Θεού. Αυτός είναι ο ορθόδοξος. Αν πιστεύεις λοιπόν πρώτον, ότι ο νόμος του Θεού είναι τέλειος, τότε δεν σου μένει παρά να αποδεχθείς αυτόν τον νόμο και να βάλει στον αυτόν εαυτό σου ρητήν εντολή και ρητών κανόνα να βαδίσεις σύμφωνα με τον νόμο αυτόν του Θεού. εάν θέλεις κάποτε να απολαύσεις την Βασιλεία των Ουρανών και εσύ και εγώ τότε θα πρέπει να δηλώσουμε όχι με τα λόγια αλλά με τα έργα μας να δηλώσουμε ότι ο νόμος του Θεού για μας είναι κεφάλαιο πρώτων και σημαντικό. <Το> Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι μεγάλοι και οι τραγιοί. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι νόμοι του, Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι εξουσίες του, Γιατί θέλετε να σας πω κάτι. Κατά την ημέρα τη Παρουσίας, λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν θα γίνει μία μεγάλη, τεράστια λιτανεία για να λάβει ο καθένας τη θέση του μέσα σε εκείνο το μεγάλο και τεράστιο δικαστήριο τότε λέγει μπροστά μπροστά μπροστά μπροστά θα προηγείται στη Λιτανία εκείνη το Ευαγγέλιο για να δείξει ακριβώ ότι θα κριθούμε με βάση το Ευαγγέλιο και όχι με βάση τα συντάγματα που έφτιαξε ο εκάστοτε κυβερνήτης και που υπέγραψε ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας και που εψήφισε η εκάστοτε βολή κουλή των Ελλήνων των αθαίων Ελλήνων Θα κριθούμε και θα κατακριθούμε και θα δικαστούμε από το αιώνιον Ευαγγέλιο από τον αιώνιο γνώμο του Θεού Και αυτούς που βλέπετε σήμερα να το περιφρονούν Και αυτούς που βλέπετε σήμερα να το κοροϊδεύουν, Και αυτούς που βλέπετε σήμερα να το περιπέζουν, Και αυτούς που βλέπετε σήμερα να το σηκωφαντούν Και αυτούς που βλέπετε σήμερα να το καταπατούν Θυμηθείτε με Θα του δείτε μετά γιατί τότε θα βρεθούμε όλοι εκεί Όλοι και αυτοί θα τρέμουν σαν τα ψάρια. Θα σπαρταράνε σαν τα ψάρια εκεί μπροστά στο βήμα του Χριτού. Θα τρέμουν απ' το φόβο του γιατί θα ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης. Ο του Θεού είναι τέλειος. <laughs> Και αφού είναι τέλειος δεν έχει ανάγκη επιδιορθώσεως. Προσέξτε καλά. Γιαγιάδες, εσείς που καθώστε εδώ μπροστά και παρακολουθείτε. σα σέβομαι, σα υπογείπτωμαι, υποκλίνομαι μπροστά σας. Αλλά προσέξτε καλά. Διότι μαθαίνω πολλές γιαγιάδες σαν και εσάς. Έχετε πάρει μια γομολάστικα του διαόλου. Και αρχίζετε και σβήνετε τις εντολές του Θεού Και τις καλάτε Και τις παραποιείτε Κάποτε τον σεβόσαστε τον νόμο του Θεού Την νηστεία ακόμα και μέσα Στη Σαρακοστή την σεβόσαστε Και μέσα όχι στη Σαρακοστή Τι λέγω μέσα στην κατοχή Στην πείνα Που δεν είχατε την αφάτε Και όμως τη σεβόσαστε Και όμως την κρατάγατε και τώρα φτάσατε εσείς οι γιαγιάδες, οι ασπρομάνες και φτάσατε στο σημείο να δίνετε στα παιδιά σας μπιφτέκια, στα εικόνια σας μπιφτέκια, τετάρδες και παρασκευάτε Και είναι παιδιά τέρέκια, γαϊθούρια, 20 και 30 χρονώνε, που πιάνουν την πέτρα και τη σκύβουν, Προσέξτε καλά, κακομοίρε μου. Σα είπα, σα σέβομαι και σα υπολείπτομαι. Αλλά προσέξτε καλά, μην απλώνετε χέρι στον νόμο του Θεού. Έχω ακούσει πολλέ από εσά να λέτε μερικέ φορέ φάτε και την αμαρτία την παίρνω εγώ. Να ξέρετε τι κουβέντα είναι αυτή. Να ξέρες πού κατεβάζεις τον εαυτό σου. Να ξέρες τι διαόγει θα σε τραβάνε μετά αύριο. Να ξέρες πόσο θα πληρώσεις ακριβά αυτή την κουβέντα που είπες εκεί μπροστά στο βήμα του κριτού. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Θυμάστε. Ουέ. Διούτο σκάνδαλον έρχεται. Ουέ, ξέρεις τι σημαίνει αυτό το ουέ Αλίμονός σου Κι άμα ο Χριστός λέει Αλίμονός σου Άρχισε από τώρα να τρέμεις Μην περιμένει εκείνη μόνο την ώρα Από τώρα άρχισε να σε πιάσει θρεμούλα Ουέ διού το σκάνδαλο έρχεται Τι είπε ο Χριστός. Ο ουρανός λέει και η γη. Θα παρέλθουν κάποια στιγμή. Και εκεί βγαίνουν. Ο κόσμος σιγά σιγά. Δεν θα ζήσει αιώνια. Είναι ο λόγος Θεού αυτός. Ο κόσμος λοιπόν. Η γη στην οποία μένουμε, στην οποία κατοικούμε οδηγείται σιγά σιγά στη φθόρα. <Ρι> είπε ο Χριστός ο ουρανός και η γη θα καταστραφούν <Ρι> τα λόγια μου θα μείνουν <Ρι> τα λόγια του θα μείνουν <Ρι> και έπαικε κάτι άλλο ένα γιότα και μια κεραία και ένας τόνος μην τολμήσεις να το πειράξεις διότι η μόνο. αυτό που ο Χριστός είπε ναι μην τολμήσεις να το πεις όχι και αυτό που ο Χριστός το πει όχι μην τολμήσεις να το πεις ναι διότι υπέγραψες την καταδίκη σου Θα σας θυμίσω και κάτι άλλο. Είπα προηγουμένος το ΟΥΕ, διότι το σκάνδαλο έρχεται. Αυτός λέει ο Κύριος, ο οποίος θα χαλάσει την εντολή μου και θα διδάξει ούτε τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε περ' τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος πυράτς προσέχτε το! Μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων. Ελάχιστη εντολή πια είναι η εργολογία που είπαμε προχτές. Έλα μωρέ! Αμαρτία τώρα! βγάζει τη γλώσσα στο Χριστό τολμάς άκου τι λέει ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών <ΣΣ2> ελάχιστο σημαίνει όχι απλά τελευταίος αλλά λέει ο Χρυσόστομος όταν ακούσει ελάχιστον τίποτε άλλο λέει μη σκέφτεσαι Παρά γένα και κόλαση του πυρό. Και για να δούμε τώρα. Γιατί είπαμε το θέμα μου: Θέλω να έχει σχέση με τον καρνάβα. Λοιπόν, ο καρνάβα δεν είναι τίποτα κακό. Είναι άνεμπτος, ακέραιος, τέλειος, αναμάρτητος, λεός, βασιλιάς, όπως τον λένε. Έτσι είναι. Ο καρνάβαλος είναι άξοδος, αμόλυντος. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μακάρι να ήταν. Μακάρι να ήταν. Αλλά πιστέψτε με, θα σα πω μία φράση που νομίζω θα σα δώσει να καταλάβετε πολλά. Από που κι αν το αγγίξει τον καρνάβαλο, βρωμάει πνευματική βρωμιά. όπου κι αν το πιάσει. Και σα βεβαιώ. Ότι δεν υπάρχει ούτε ένα θετικό σημείο, ούτε ένα. Ούτε ένα. Στο οποίο να μου πεις, να μωρέ, για ένα πράγμα ο καρνάβαλος αξίζει. Mm. Σε βεβαιώ ότι ούτε για ένα δεν αξίζει ο καρνάβαλος. Ούτε για ένα. Αντίθετα, ό,τι έχει, ό,τι περιλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις πορνικές καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι βρώμα και δυσοδεία πνευματική. Πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Να ξεκινήσω με κάτι το οποίο κάνουν όλοι οι καρναβαλιστές, όλοι, όλοι, τη μεταμφιέση; το ότι μεταμφυέζονται, το ότι φορούν άνδρες φορούν γυναικεία ρούχα, γυναίκες φορούν ανδρικά ρούχα, το ότι βάζουν μάσχες, το ότι προδίονται διάφορα μυθικά πρόσωπα. Το ότι βάζουν άλλοι μάσκες σατυρικές. Άλλοι μάσκες κωμικέ, Άλλοι μάσκες τραγικές. <Κακό>, Κακό είναι αυτό. Εμένα ρωτάτε. Εμένα ρωτάτε. Έχετε στο σπίτι σας το πιδάλιο της εφησίας. Δεν το έχει. Έχετε στο σπίτι σας το πιδάλιο, τι έχετε στο σπιδάκι σας. Τι βιβλιαράκια έχετε να έρθουν να δω εκείνες στις βιβλιοθήκες που έχετε να δω. Τι έντυπα κοσμούν τι βιβλιοθήκες σας. Και θα επαναλάβω τους λόγους ενός σύγχρονου ιεροκήρυκος. Αν δεν έχει αγία γραφή και ιερών πιδάλιων, πούλα και το σακάκι σου προκειμένου να πάνε να τα αγοράσει, αν δεν έχει λεφτά. Δε αν λοιπόν ανοίξει εκείνο το ευλογημένο βιβλίο τη Εκκλησία που λέγεται ιερών πηδάλιον, τι σημαίνει πιδάλιο, Πιδάλιο σημαίνει τιμόνι. Όπω το αυτοκίνητο χρειάζεται τιμόνι και δεν μπορεί να πει. Αν δεν υπάρχει ο οδηγός και του βάλει μπροστά και ξεκινήσει, τι θα κάνει, Πού θα πάει, θα σε πάει στην καταστροφή. Σε καμιά καλόνα θα σε ρίξει, σε κανέντρο θα σε ρίξει, σε κανέντρο θα σε ρίξει, θα σε τσακίσει σε κανέν κρεμό, πάει κάτι Αν δεν έχει πιδάλλιο αν δεν έχει τιμόνη, το αυτοκίνητο κρεμίστηκε, χάθηκε, καταστράφηκε. Έτσι λοιπόν και πηδάλιων του Χριστιανού, πηδάλιων τη εκκλησία, πηδάλιων των ιερέων. Ιδάλιον παντός χριστιανού είναι το Ιερό Ναυτοβιβλίο, τιμώνει, τιμώνει της πνευματικής του ζωής. Τι λέει λοιπόν εκεί, ο κανόν, ο εξικοστός δεύτερος, αν θυμάμαι καλά, ο εξικοστός δεύτερος κανόν της έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Α, για ανοίχτε και να δείτε. Αυτούς λέει που δίνονται, και μασκαρέγονται και φορούν μάσκες και φορούν οι γυναίκε ανδρικά αυτό το λέει και για τα παντελόνια που βάζονται για τα παντελόνια που δίνετε τα παιδιά σα με παντελόνια κορίτσα από μωράκο είναι μόδα ε? φοράνε ούρες δεν φορές και το δικό μας οι γυναίκε ανδρικά και οι άντρε γυναικεία Ξέρετε τι λέει Εάν μεν αυτοί που τα αφορούν είναι λαϊκοί να αφορίζονται Μα θα πεταχτεί κανείς από εσάς θα πει παππούλοι η εκκλησία μέχρι τώρα δεν αφορίσε κανέναν Αν βλέπετε η εκκλησία δείχνει όλο ανοχή, ανοχή, ανοχή Έφτασε το σημείο κακομοίρη, ο Αρχιεπίσκοπος προκειμένου να τραβήξει την Νεολαία, να πιελάτε και με τα παντελόνια στην εκκλησία Το παραξηγήσανε Τον παραξηγήσανε παραξηγήσαν. ο, ο Δεσπότης θέλει παντελόνια Του αρέσουν τα παντελόνια Δεν είπε έτσι ο κακομοίρη. Είπε απλώς να μην κάθισε μακριά από την εκκλησία Είπε Και επειδή δεν έχει το μυαλό σου να αλλάξει το ρούχο που φοράς σε κάνει έστω και με το παντελόνι να πα στην εκκλησία. Μπα σε φωτίσει ο Θεό εκεί μέσα, κάποια στιγμή να το αλλάξει και να βάλει αντί για παντελόνι να βάλει φούστα. Α, είπα ο να βάζει και σκουλαρίκια. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Αρχιεπίσκοπο. Μιλάει ψέματα. Ειδικά εκείνοι οι δημοσιογράφοι, αυτή δεν είναι δημοσιογράφοι, αυτή, αυτή είναι πορνογράφοι. Αυτά που γράφουν δεν είναι δημοσιογράφοι, μετά πορνογραφήματα είναι. Διαστρεβλωτές είναι αυτοί. Τι, <Τι> είπε ο Αρχιεπισκόπος, που τα έπεται αυτά τα πράγματα. Α, ευλογεί το σεξ, ευλογεί το σεξ, ευλογεί το σεξ. Εγγράφαν όλες οι εφημερίτες προχτές, ευλογεί το σεξ". Ωραία, ακούσατε τι είπε. Προσέξατε ρε τι είπε. Πού ευλογεί το σεξ, είπε τέτοια πράγματα. Είμαρτον <Τι Τι> <Τι Τι> Θεό. Όλοι οι πρόμικοι, όλοι οι λασπολόγοι έχουν βαλθεί να πολεμήσουν το έργο της Εκκλησίας. Διάβασε λοιπόν τον κανόνα. Να δεις τι λέει ο κανόνας. Κανονικά είσαι αφορισμένος. Αφορισμένη. Εσύ γυναίκα που βάζει παντελόνια. Εσύ που συμμετέχεις στα καρναβάλια. Εσύ που μεθάς. Εσύ που λαλουτοκοπάς. Εσύ που ξενυχτάς. Εσύ που μασκαρέβεσαι. Εσύ που βάζει μάσκες τραγικέ, σατιρικές, να γελάσουμε, να γελάσουμε, να πούμε βλακίε, να γελάσουμε. Αυτά όλα είναι από τον κανόνα αυτό παρακαλώ. Η οικουμενική σύνοδος. ξέρετε τι σημαίνει η οικουμενική σύνοδος. Α, τι σημαίνει οικουμενική σύνοδος. Κανόνας της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει. Η οικουμενική σύνοδο σημαίνει όλοι οι επίσκοποι μαζί. Όλη η εκκλησία μαζί το αποφάσι. Ελπνεύματι διαγείρω. Θες να τι άλλο γίνεται στον Καρναβάλι. Και πόσο τα έχουμε. Τι είναι τώρα. Μα αυτά τα ασχολούμε. Θα... Έτσι δεν λέτε. εσεί τα λέτε. εσεί τα λέτε. Ο κόσμος τα λέει. Ο κόσμος τα λέει. Οι χριστιανοί παρακαλώ που θα έρθουνε μεθαύριο τη Μεγάλη Παρασκευή θα έρθουνε. Αλλά δεν υπάρχει εδώ. Χρυσόστομος, μακάρι να είχαμε έναν δεσπότη, Χρυσόστομο, θα το Χρυσόστομο, τον Άγιο Χρυσόστομο. Να φούνε μεθαύριο, τη Μεγάλη Παρασκευή, και να τους περιμένουμε ένα στην εκκλησία. Να τους πετάξει όλους έξω από το Επιτάβιο. Να φούνε όλες οι γκυράδε, και όλε αυτές οι σεισουράδες που βγήκαν μισόγειονο στο καρναβάλι, να φούνε να προσκυνήσουν, να προσκυνήσουν τον Εσταυρωμένο. Τον Εσταυρωμένο. Πα που ήμουν να βάλει στο δικό μου το στεφάνι το δικό μου το στεφάνι επάνω στο κεφάλι του Χριστούλη μας το δικό της το στεφάνι αυτή που ξε... ξεθεμένιωσε τα πάντα αυτή που ξεφτήρισε τα πάντα κάτω στην πλατεία Γεωργίου το καρναβάλι θα πάει να μη μου μεθά αύριο μπροστά στον τάγμα του Κυρίου μας άρα δεν υπάρχει χρυσόστομος δεν υπάρχει δυστυχώ χρυσό <Ρι> Θα πάτε αύριο στο καρναβάλο. <Ρι> στο καλό να πάτε. <Ρι> Αλλά να ξέρετε μετά μπορεί η εκκλησία να μην σα απολύσει. <Ρι> Επισήμω. Μπορεί να μην γίνει. Μπορεί η Εκκλησία να έχει γίνει πλέον να έχει συγκαταβεί στην αμαρτωλότητά μας και να έχει γίνει κάπως ελαστική στο να μας δέχεται. Αλλά εσεί που ακούτε εδώ μέσα το Λόγο του Θεού απερίθμητον να ξέρετε ότι ο αφορισμός ισχύει ο αφορισμός ισχύει, διότι εδώ πέρα από τα άλλα, πέρα από τις πορνείες, πέρα από τις μιχίες, πέρα από τη, τα όρδια, πέρα από τη μέθη, πέρα από την ξεξιποστιά, πέρα από τη γύμνια, πέρα από όλα αυτά. Καρνάβαλο σημαίνει ειδωρολατρεία. Καρνάβαλο σημαίνει προσκύνηση των ειδών. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει να το ακούνε. Λέγανε παλιά να αλλάξει ο Δήμαρχο. Μα υποσχόταν ο νέο ο Δήμαρχο. Αρθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Να κουτάξουν. Πρέπει κάτι να δείτε. Άλλα μουτσούνια κάτω. Άλλα καρακαριωζιλίκια κάτω. Φλωραχνικά σήμερα, παλιότερα καραγωγικά σήμερα ή φλωραχνικά, αυτά είναι διαφορετικά, άλλα, άναυτα. Τα αυτού είναι πιο όμορφα. Είναι πιο όμορφα αυτούρα. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί καταντήσαμε. Η εσχρή. Εν πάση περιπτώσει, να μην πολύ λόγω περισσότερο να κλείσω το θέμα μου και θα το κλείσω με την εξής πράση αυτό που ο Θεός το είπε κακό Δέξου το σαν κακό. Και αυτό που ο Θεός το είπε καλό Δέξου το σαν καλό. Μη προσπαθείς να το χαλάσει. Μη προσπαθείς να το αμβλήνεις. Μη προσπαθείς να το νοθέψεις. Μη προσπαθείς να το πειράσεις. Διότι ξέρεις ο νόμος του Θεού είναι ηλεκτρικό ρεύμα και που και που υπάρχουν και γυμνά καλώδια έχει τύχει ποτέ να σε χτυπήσει ρεύμα έχει τύχει αυτό δεν είναι 220 ούτε ε, 110 ούτε 220 ούτε 500 ούτε 1000 εδώ είναι κιλοβατόρες πώ τα λέτε ρε κιλοβατόρτ εδώ είναι, σκοτώνει και σε στέλνει στην κόλαση μια κοιόξου. Γι' αυτό μην απλώγεις το χρώμο χερός επάνω στον όμορφο του Θεού. Μη τολμάς να αγκίτσεις τον όμορφο του Θεού. Μη τολμάς να το χαλάσεις. Και το αμάρτημα η παραποίηση των εντολών του Θεού. Έτσι λέγεται το αμάρτημα. Το πρώτο αμάρτημα που έχει σχέση με το καρναβάλι είναι η παραποίηση τον εντόλο του Θεού. Και κυρίως η παραποίησης, η οποία συμβαίνει κατά τις καρναβαλιές αυτές τις εκδηλώσεις. Εύχομαι τα λόγια αυτά τα οποία υπούστησαν σήμερα να γίνουν αφορμή όχι μόνον όσον αφορά τη συμπεριφορά μας επέναντι στον καρνάβαλο αλλά να γίνουν αφορμή στη βαθύτερη διόρθωσή μας. Και ας μην προσπαθούμε, αδερφοί μου, να προσαρμόσουμε το Χριστό επάνω στη βρώμικη ζωή μας. Αντίθετα, τη βρώμικη ζωή μας να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε επάνω στο θέλημα του Θεού. Και αν γίνει αυτό, τότε θα είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι η χάρι του Θεού θα μας και θα αξιοθούμε της βασιλεία των ουρανών την οποία εύχομαι σε όλου εμάς. Αμήν.